να πει κάποιος στον Πρωθυπουργό εάν πλήρωνε τους ιδιώτες πιστωτέ του δόλου του δόλιο κράτους τι θα είχε πιάσει μην πω τώρα που έβγεσαι το 3,5 και 4,5 3,9, 3,9 πρώτον, δεύτερον δεν πανηγυρίζουν, είναι αναγκαίο κακό παρόλα αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πλήρωνε το ιδιωτικός δεν το πιάσα Αυτό λίγο, και έχουμε και κρίση. Χαλό. Το... Ναι, γιατί οι ιδιώτε πιστωτέ πρέπει να πάρουν λεφτά, Βέβαια. Πώ θα ζήσουν, 30 οικογένειε έχουμε μαζί. Εδώ πέρα και είμαστε από τον Ιούνιο 30 του. 30 οικογένειε. Σκέψει, Πόσοι πεινάνε. Έλα τώρα, παιδιά, λίγο να ηρεμήσουμε. Κρίση έχουμε. Μην τα θέλουμε όλα δικά μα. <laughs> χωρί λεφτά, χωρί λεφτά. Μάθαμε οι παππούδε μα πώ ξέρανε. Ωραία, ωραία, ωραία. Σ' άρεσε. <laughs> Άν, ψήφισε, Κυριακό, τώρα να εκτονοθείς. Έλα, γεια. Εγώ το είπα του παππού μου. Τι πήγε στη Μακρόνισο. Αντί να πάει σε καμία Χαβάη, σε Κανάριου, νήσου. Ένα Παρίσι βραδευτέ στο κάτω-κάτω. Ένα Παρίσι να είναι και πιο Ευρωπαίο. Έχει στη Μακρόνισο σοκολάτε. Έχει στον παράδεισο λεωφόρου. Έχει στον παράδεισο ουρανό. Έχει στη Μακρόνισο πλατεία του Πεκίνου. Έχει στη Μακρόνισο έχει τρομοκράτε. Υπάρχουν στον παράδεισο έξω του Είναι μια διασκευή ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να Καθένας βρίσκει όσα πάντοτε ποθούσε Όχι νωρό από το παράδειγμα Βρήκα κι εγώ μια φυλακή την καρδιά μου Θα πάει μια Χαβάη με κορμιά... Δεν ηλιο... ξέρω αν παιδί μου δεν εκτιμάει Γέρη τα... Θα εκτιμήσει ο Γέρος τη Χαβάη θα βάλει το χαβανέζικο ο Γέρος Γι' αυτό το παίρνει τώρα τα 100 ευρώ γιατί το αξίζει Δεν θα καταλάβει ο Γέρος Ναι. Επειδή λέει διάφορα για του ταρήφε, σήμερα είναι 3η 25 Απριλίου του 2017. Οι τράπεζε ετοιμάζουν αυτό το νόμισμα, το παράλληλο που έλεγε ο Βαρουφάκη. Να τα δικαιώνεται ο Μεγάλο. Για... Όλοι με ένα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, νόμισμα με ένα νύ. Τα δίνουν και καλό επιτόκιο. Λοιπόν, κράτησε το συνάγκρο να το σημειώσω και εγώ εδώ στο ημερολόγιο. Να δει πόσο άγγυρη είναι η ελληνοφρόνια σε ελληνική αποκλειστικότητα. Αυτό είναι αλήθεια, εμεί τα λέγαμε αφενό, αφετέρου τώρα να δει. Που θα έχει Capital Control και η Γαλλία. Εκεί να δει πόσο θα δικαιωθεί ο Τσίπρα κοβαρουφάκη. Capital Control θα έχει η Γαλλία γιατί. Γιατί μπορεί. Κάτσε να βγει η Λεπέν μπροστά, θα σου πω εγώ. Α. Εσύ η Λεπέν φαντάζομαι στηρίζει, Ε. Κοίταξε, αφού οι αριστεροί δεν μπορούν να κάνουν επανάσταση, Α την κάνουμε μια κρεμπετσχή. Πόσο σίγουρο ήμουν φυλάκια. για σένα, έλα για. Φυλάκια, φυλάκια. Δηλαδή μένα η Αλφαπα μου παίρνει το σπίτι, η οποία με τα λεφτά του πατέρα που του κόβουνε ευρώ από τη σύνταξη, μακάρι να βγει το ξέρω ότι για αλλά μακάρι να βγει η διαλυθεί αυτό το η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, έχει και τα καλά του, ναι, αυτό έχει και τα καλά του. Γιατί άλλα καλπάζει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στα μπούνια, δηλαδή Ακούω του κυβερνητικού πανηγυρισμού και θέλω να ρωτήσω. Εγώ ξέρω τι ακούω. Μάντεψε, τραγουδάκι έρχεται. Για πες. Έλα, έλα. Τι ακούω. Τι ακούω, Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Και δεν ακούω τι σκέψει μου. Ακούω την... Έλα, Μωρή, μα. Αφού δεν δε, δε, πρέπει να το προσέξει αυτό, να το περιμένει. Λέγε. Δεν είμαι καλή στο να συγκρατώ στήχου τραγουδιών, με τίποτα. Για μότο. Λέγε τη Τι, τι ακού. Που πιάσαμε 3,5% πλεόνασμα. Τί... 3,9%! Τέλο! 3,5% προηγούμενη. 3,9%! Αλλά δεν πανηγυρίζουμε, όπω είπε και ο Τζανακό, ο καβγάκη νέο αυτό. Είπε έτσι ο Τζανακό πλέον. Ότι δεν πανηγυρίζουμε. Το χαμόγελο είχε φτάσει αυτή. Πιο πλαστική είναι. και από ζωή Λάσκαρη είχε φτάσει το χαμόγελο. Α, τόσο πολύ. Τόσο. Δεν τον είδα. Πρέπει να εξοργιζόμαστε σύμφωνα με όσα έλεγε ότι προ το 12 ή να χαιρόμαστε σύμφωνα με αυτό που λέμε. χαιρόμαστε δύο. γιατί το 12 ήταν μια άλλη συγκυρία. Μια άλλη Α, ζωή. Κάτι που... άλλο. Είναι αυτό που αλλάζουν οι a co? Έλα, βασόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Έλα, μία, έχω, μία, ε, έχω το εξή. Ναι, Πώς... αλλά πε το μου με ύφο για να δώσει μια βάση. Δεν στο α Ναι, ναι, Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε παλιά ότι είμαστε μελανσόν. Χα, πολύ μελανσόν. μου φαίνεται ψαγμένο αυτό. Έλεγε yeah. ότι εμεί δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είμαστε μελανσόν. Ε, ε, τώρα θα είχα... είναι λίγο Μακρόν. Δηλαδή, <laughs> επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ΣΥΡΙΖΑ, <laughs> σύριζα, τώρα θα είναι Μακρόν και όπου κάτσε. Ο καμένο είναι Λεπέν, βέβαια. Αλλά καμιά, σε περίπτωση τη κυβέρνηση αγαπημένη θα είναι. Ναι, την Ελισάβετ θα ήθελα, την ηλιοφόλιο. Για τα χρόνια πολλά. Για τα χρόνια πολλά. Ποιο είστε? Εγώ ε, ε, είμαι ο άνθρωπο που τη κρατάει τι ευχέ, γιατί έχει πολύ κόσμο σήμερα. Πείτε μου από πια κυρία είστε, να τη τα πω. Ποιο είστε, ο κύριο? Ο άνθρωπο που κρατάει τι ευχέ. Η κυρία Λούτσε είμαι, από τον καθαρισμό που ήμουν πριν. Έλα, κυρία Λίτσα, μου από τον καθαρισμό δοντιών. Ε, πριν, πριν. Από τον καθαρισμό πριν. Ε, πριν από 8 μήνε, λοιπόν, η παλιά δηλαδή. Που καθαρίζετε. Πριν 8 μήνε, γιατί όταν τη πείτε χρόνια πολλά. Θα τη τα πω ε, εγώ. εγώ. Θα κρατάω τι ευχέ μόνο ή και φ Δεν πιστεύω να βρήκα σε καμία εκπομπή τώρα. Α, ευρεχάζω Μάρι, όχι. Μόνο χρόνια πολλά και φυλάκια, τι να πω. Α, έχω ξεφύγει, συγγνώμη. Ελαφρώ. Ναι. Τα κασουηδόλοι. Μήπω μαλάκα. Όχι, ρε. Έπιασε ένα μαλάκα το να σηκώνω το τηλέφωνο. Α. Μιλήσα με κάποιον. Με κάποιο μακρύκα. Συγγνώμη, φίλα, αλλά πρέπει να πάρουμε 357 φορέ για να το σκορπώσει. τα λέει η Δεν κατάλαβα, συγνώμη κιόλα. Πώ θα το πεθυμήσει, άμα δεν προσπαθήσει. Κάσε να το δεχτώ, εντάξει, λοιπόν. Γιατί άμα είσαι μαγκόμενο τώρα θα το συζητάγαμε 10 λεπτά αυτό. Αντρίκια, σωστά. Πανηγυρίζουμε για τη Λεπέν που δεν βγήκε. Πανηγυρίζουμε για τη Χρυσή που μπήκε φυλακή. Πανηγυρίζουμε, πανηγυρίζουμε. Καλά, περίμενε λίγο για τη Λεπέν. Τι δεν μπήκε, πήγε στο δεύτερο γύρο. δεν μπήκε. Θέλω να πω, παιδί μου ότι εντάξει δεν βγήκε που επαν Ε, δεν είναι λίγο το 21%. Δεν πανηγυρίζουμε όμω και ποτέ, ρε, φίλε, ότι κάναμε τη δημοκρατία μα λίγο καλύτερη, ώστε όλη αυτά τα ζώα να εξαφανιστούν τελείω. Είναι σαν την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν παίρνει μα γιατί τη στέει ο Ολυμπιακό. Όχι, όχι είναι, ή... σαν ΑΕΚ, είναι σαν την ΑΕΚ. ΑΕΚ, α μην ποτέ. Τέτοια ε, φάση. Όχι οι τη τα οικονομικά της, ή οι όχι. τη ή Άνθρωποι. Και να γίνει σωστή οικονομική πολιτική κτλ. Έβρισκε ότι θα ξαναυπάρξει ο Ολυμπιακό ή ο κάθε Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Μήπω τελικά πρέπει να επικεντρώσουμε εκεί, γιατί είναι ένα απλό πασάλιμα που έλεγε η Αγιάμου στην Τίνο. Έλεγε ότι τα πασαλίβουμε. Πώ είναι ένα απλό πασάλιμα το γεγονό των μήνυ ισχνών πανηγυρισμών εναντίον των ηλικίων αυτών τη ακροδεξιά, ενώ επί τη ουσία πονάμε γιατί ποτέ δεν θα φτιάξουμε τη δική μα δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι για μεσημέρι κουβέντα. Δηλαδή είπαμε ψαγμένα. Ο κόσμο δεν είναι Εγώ το, θα το πω, σου είναι. πω το εξή απλό, φίλε, πρέπει να. Οριμάσου συνθήκε για να τα πούμε αυτά. Κοινό, τα λέμε. Από το τηλεφωνόν, αυτά που λέτε. Είναι πάρα πολύ σωστά για του πολιτικού, αλλά αυτή τη δουλειά του κάνουν, κύριε. Την κάνανε και την κάνουν και εξακολουθούν να την κάνουν πολύ καλά. Με τα χαϊδευάνια τον κόσμο που του ψηφίζει και κυρίω του πιστεύει, να αυτού τι θα απογίνει, δεν ξέρω. Του κόσμου, τη δουλειά του κάνουν, των πολιτικών. Τον πολιτικών κάνει τη δουλειά του ο κόσμο. Τι κάνει, τη δικιά του δουλειά κάνει. Ε. Είμαστε ψυχοπονιάριδε. Νοιαζόμαστε για το καλό του, για το δικό μα σχέστο. Άστο. το. Υπ' αυτή την έννοια. Υπ' αυτή την έννοια, είπε πια πάλι. Έχουμε μια έννοια για τον εαυτό μα, είναι λίγο παρτρό. Αυτό. Είμαστε λίγο παρτάκιδε. Μία έννοια για τον εαυτό μα και μετά για τον πολιτικό μα. Δεν κατάλαβα πώ θα έχει καλό τέλο. Κάποια στιγμή τα πράγματα θα φτενέψουν. δεν θα είναι όπως το. αντέχουμε, αντέχουμε. Αντέχουμε, αντέχουμε, αντέχουμε. το έχουμε, το έχουμε. Το Αντέξαμε το... Τόσο. τόσο. Κλείσαμε 6 χρόνια μνημόνια, α, Αντέχουμε. Περάσαμε αυτό το μα ακουμπάει μνημόνιο πια. Φέρε, φέρε, το έχω. Το έχω εκεί την επανάσταση με τα σκουπίδια <συρίζει> του κόλλου, ξέρεις, ο ένας εναντίον το άλλου ξέρεις <συρίζει> πώς είναι αυτά όπα, <συρίζει> οπα, οπα αποστόλης Δεν το λε εσύ, αχ. Δεν είχα διαβάσει, γυμναστηριακέ. Ω, ούτε αυτό το δέχομαι. Όχι, δεν βρίσκεστε μεταξύ σα. Θα χωρίσω. <laughs> Μη μαλώνετε, να κάτσει πίσω. Τι έγινε συνέχεια και μα έχει φρίξει με του δημόσιου υπάλληλου και με τον ένα και με τον άλλο και τρώγεται. Τι μεγαλοκαρχαρίε. Άμα του έχει από δίπλα του γλυφθεί. Όχι, πρέπει να γίνουν όλοι ταξιτσίτε για να μα αγαπάει, κατάλαβε. Μετά όμω δεν μα αγαπούσε επειδή θα το παίρνει με του πελάτε που είμαστε πολύ Που άνοιξε το επάγγελμα. Α, εσύ τύρ πια. Πες τα, <laughs> αλλά χωρί βρισσχέ. <laughs> δεν το δεχτώ, θα τον υπερασπιστώ. <laughs> <laughs> Και μετά λέμε ότι δεν έχουμε δουλειά. Δεν ακούγε καλά, πού με παίρνει. Σε παίρνω από βάθο τύπο. Μ' αρέσει. Βρώμικο ακούγεται. Το δρακουμέ τον εστήλανε στο Παρίσι ο Παπαδόπουλο γιατί μετά από λίγο τον έφερε και τον έβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το λέει κανένα σα δεν το λέει. Τα κρύβουμε αυτά, δεν είναι αυτά που δεν Γιατί ακούει ο κόσμο ότι ο Κυριάκο ήταν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών και τον κάνει συμπαθή στον κόσμο και δεν θέλουμε, παίζουμε την προπαγάνδα ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δεν χτυπάμε κυβέρνηση, τι δεν καταλαβαίνει. We love Ναι, μέχρι να κλέψουν ή μέχρι να μάθει ότι κλέβουν, μπορεί να αργήσει. Ε, θα του φίστε και αυτού να μακλεύουν. Πώ για <σοφέρα> το Όχι, να πει και το άλλο. Γιατί δεν το λέμε το άλλο και το φύγουμε. Ε, το άλλο θα στο σου το άλλο. Που λέτε πώαι πιάσαμε το 4 τόσο. Τρία τη κομμάτι. Γιατί πιάνουν αυτή τη φοροφυγάθε μου, του κλέφτε απαταιώνε. Η αλήθεια <σοφέρα> είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, <σοφέρα> επειδή <σοφέρα> τα έχει βάλει με του έχοντε και του κατέχωντε κυρίω, όχι του φοροφυγάδε μόνο. Και για αυτού. Γι' αυτό κυρίω, γι' αυτό. Δηλαδή φορολογία σου εφοπιστέ έχει ξεκοντά. Να πώ γίνεται τα πλεονάσματα Από αυτού που έχουν τι θα πάρει το χαμόιο συναξίου που θα πάρει. Πριν από 25 χρόνια περίπου. Φίλε μου, Πήγαμε στην οδό Αγράπελη να δούμε τη λυμνή. Είμαστε ο παδί του Αντρέα και το Αντρέα. Και μου λε εσύ να υποστηρίξω αυτό το μαλκάκι που γάμου την 65χρονη. Πλάκαρε μα κάνει. Λεπέν, δε! Λε 65χρονη yeah. κόμενα έχει ο Μακρόν. Έτσι λένε, ότι αυτό που βγήκε λέει μια κόμενα 65χρονων. Μέρα κλεί. Εγώ δεν το ξέρα, μέρα κλεί όμω. Yeah. Άμα το ξέρα yeah. αυτό, yeah. και εγώ μακρό θα ψήφιζα. Yeah. Και όχι yeah. τίποτα άλλο yeah. γιατί μου αρέσει και yeah. Γιατί ω γνωστό. <laughs> <laughs> Θυμάσου για χωρατό, μακρό προ μακρού οξύνεται. Κατά έντερο, εγώ δεν αντέχω. Δηλαδή αυτά λέω και μετά θεωρούμε αξιαγάπητος από μόνος μου. Περιμένω να σου πω ότι ξέρει πώ το σκέφτομαι και λείπαμε αυτού του ακριστέριδούλοιδε εκεί του Γαλλικού και στο Γαλλία. Πού δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι, γιατί ευτυχώ, μα ευτυχώ, αυτό το τυμημένο κόμμα μου δεν με έχει βάλει ποτέ να ψηφίσω κάτι το ίδιο που θα ρίξει ένα δεξιό, ένα φασίστα, ένα οποιοδήποτε. Και είναι πραγματικά μοναδικό το συνέστημα να μην ρίχνουν το ίδιο ψηφοδέλτιο ω αποστολή. Να μην το ρίχνουν ούτε καν το ίδιο ψηφοδέλτιο. Δηλαδή του πραγματικά. Μην του λείπα, υπάρχει ο Που θα βοηθήσει όλη την Ευρώπη. Μην του λυπάσαι. Α, έτσι λε. Ε, πόσο, αυτό τα λέω. Μετά την Ισπανία, μετά την Βρετανία, τώρα και τη Γαλλία. Για τι γαλλικέ εκλογέ θα περνώ. Καλή ε, δεν ξέρω αν ο Μελασσόν είναι Τσίπρα, είναι Λαφαζάνη ή είναι Τσάβε, αλλά είναι το πολύ θετικό ότι από εκεί που η αριστερά είχε 3% με 5 καλέ κουβέντε που είχε ο Μελασσόν, 5 σωστά πράγματα ε, υπέρ Ελλάδα και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφτασε στο 21%. 20... Πόσο πήγε. Και εγώ το έλεγα μια ζωή και όταν έβλεπα την αριστερά στην Γαλλία στο 3%, έλεγα ότι ακόμα και ο κατοντάνα 15% ή θα τα πάρει. Ακούω τώρα το φίλο μα στο γυμναστηριακό ρεσι που λέγεται την Ακρόπολη και τι Κινέζους και αυτά. Όταν πα ταξίδι στο εξωτερικό, δεν μπαίνει στο ίντερνετ να δει εκεί που θε να επισκεφτεί πότε είναι ανοιχτά, πότε είναι κλειστά, ποτέ έχουν εθνικέ αργίε και τέτοια. Εμεί. Λίσα κακιά τον έχει πια. Εμεί το κάνουμε αυτό. Οι Κινέζοι που να καταλάβουν. Βλέπει και... τι γράμματα κάνουμε. Μπορεί να καταλάβει αυτός αυτό που γράφουμε εμεί. Δηλαδή μια ευκολία στην κατηγορία στου άλλου, πάντα α πούμε. δεν άνο Το γυμναστριακό δεν θα το ξαναπει μαλάει, το γυμναστριακό. Και για να τελειώνει αυτό το θέμα όταν ο δημόσιο υπάλληλο έβγαζε 2.50 η γυναίκα μου στο ιδιωτικό τομέα έπαιρνε 1,200 ευρώ μισό. Όπτε πέρα, πού είναι το κεμαντάκι τώρα. Και τώρα που ο δημόσιο υπάλληλο παίρνει 800-900, πόσα παίρνει η γυναίκα μου βρε βρεμα παίρνει 400. και αντίστοιχα εγώ τότε έβγαζα πολύ περισσότερα λεπτά κουφά. Η γυναίκα σου τι δίνει εσύ θέλει πώ αυγάζει το ταξίδι καράκι Παλιομαλάκκα έχει αποστολή. Ο, δημόσι, ο δημόσιο υπάλληλο είναι πελάτης μα. Παλιομαλάκα βρίσκει τον πελάτη σου. Ηλίθιε! Να σου πω, Παλιομαλάκκα, εσύ τώρα, πελάτη σου επίση είναι και αυτό που του είχε έρθει ο Εύκα ένα λεφτά Όχι εσένα που σου έρθει ο Εύκα 170 ευρώ. Πελάτη σου είναι και Όχι θα με τώρα. Πελάτη σου είναι και αυτό, Παλιομαλάκα Κάθε πότε έπαιρνε εσύ ταξί. Εγώ, Όποτε ήθελα. Εσύ έπαιρνε ταξί δύο φορέ το χρόνο. Κάτι πελάτε σαν και εσένα, του έχω γραμμένου από. Wraz, stira po